οι οχτρέ και του φιλέψαμε ιδωρικά χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε όλοι μα. Κλέψανε, κλέψανε κι αυτή Που του πιστέψανε, κλέψανε. Ανάπειροι, παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι. Να είμαστε και πάλι εδώ. Καλό φθινόπορο. Καλή έκθεση. Καλό χειμώνα. Καλή χρονιά, καλό βόλι, καλέ εκλογέ, καλέ αλλαγέ συνόρων στα Βαλκάνια, καλή αντοχή και κυρίω καλή μνήμη. Ειλικρινά σα το λέω, καλή μνήμη. Υπάρχουν πράγματα που οφείλουμε να μην ξεχνάμε. Λιά να κανέλει το μικρόφωνο. Μπήκαν στην πόλη οχτρή. Τώρα, ποια πόλη, ποιοι οχτρή, το αφήνω στη διακριτική ευχέρεια του καθενό. Είναι ο Real FM στους 97,8% στην Αθήνα, στους 107,1% στη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της. Αν και εκεί υπάρχουν πια προβλήματα του ποιος κυκλοφορεί πού και πώς με τέτοια αστυνομοκρατία, FBI, CIA, NSA, drones... Είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. Νομίζω ότι όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν τώρα πια σιγά σιγά σε βάση δεδομένων. Σε βάση δεδομένων. Κρατήστε το, θα το βρούμε μπροστά μα τα επόμενα χρόνια μέχρι τα 99 όταν θα έχουν τελειώσει οι υποθήκες Γιατί έχουμε υποθήκες του σύνολου του πλούτου μέχρι το 1999, δηλαδή 2099. Δηλαδή μα, κάτι πριν από το 3.000 Α, μα, μα, Μια χαρά Βλέξτε τα νούμερα για να ξεχνάτε το 99 Γιατί το 99 χρόνια είναι ένα αιώνα. Και όταν ένα αιώνα έχει υποθήκη Αισθάνεσαι λιγάκι το μεγαλείο της Αγγλίας Έτσι, ε, Οι Άγγλοι λένε ότι Νοικιάζουν και αγοράζουν σπίτια μόνο για 99 χρόνια, γιατί είναι νησί και δεν θέλουν να πέσει σε ξένα χέρια. Οπότε και η Ελλάδα μπορεί να τη θεωρείται ένα ωραίο νησί. Έχω να σα πω πολλά. Είναι ο Real Fem. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο 19650, γράφοντα real κενό no, το μήνυμά σα, αν αυτό είναι SMS, το γνωστό email στούριο παπάκυριαλεφm.gr, το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι σήμερα μαζί μου την πρώτη ώρα στον ήχο Λάσκαρη Αγοραστό. Τη δεύτερη ώρα θα είναι ο Γιάννη ο στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά, στη μουσική επιμέλεια η Νάνση, η αδερφούλα μου και στο μικρόφωνο η Γιάννα Κανέλη για 8η πια χρονιά. 8 χρόνια, ε! Όσα και κρίση. Δεν είναι λίγο. Άλλωστε, όταν μιλάμε για οχτρού και για πόλη, 8 χρόνια, όλοι μετράνε αυτήν την 8 και ακούσαμε ψεύτικε αλήθειε, ακούσαμε Μάνα μου Ακούσαμε και εγώ με και εγώ Πήγαμε στα πρακτορία ψάχνοντας κατάσταση. Τα ψεύτικα τα νόρια, τα μεγάλα. Θα τα ακούσουμε τους ή άλλω μπροστά μα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει Έκθεση τη και να μην υπάρξουν λόγια μεγάλα. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν, θα ήθελα να σα πω ότι αυτό το καλοκαίρι είχε τέτοιο πόνο, τέτοια πανθράκωση ανθρώπων, περιουσιών, συνειδήσεων, ψυχών πολιτικών, μικροπολιτικών, κάθε ανθρώπινη λειτουργία με τον ένα με τον άλλο τρόπο την άχθηκε στον αέρα. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ακόμα και αυτοί που κατάφεραν να αναρρώσουν όπως εγώ, άλλοι λίγο να ξεκουραστούν, άλλοι να πάρουν μια ανάσα, άλλοι να βουτήξουν σε μια θάλασσα, άλλοι να φάρουν ένα καρπούζι χωρίς να το φτήσουν σαν αίμα μαζί με τα κουκούτσια του. Επομένω. Η Νάνση Τίμα σε μια μίξη που περιλαμβάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Με τους καλύτερους στίχους και με τους καλύτερους ήχους οικία ακούσματα ποιοι είμαστε, τι περάσαμε και τι περιμένουμε Τι καταλόγια τα μεγάλα, Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα βίδια, εσύ φορά στα Στην τρόφια αύριο στις έξι Στην πλατεία Αριστοτέλους Την ώρα που τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα Και τα φίδια θα βγαίνουν ξανά Σεριάννη, μπας και ξαναγίνουμε άνθρωποι στον κήπο της Για πάμε διαφημίσεις Πρώτη εκμαμπή της σέζον Και... Λίγες ώρες πριν από την επίσημη τη της έκθεσης Θεσσαλονίκης Τιμόμενες οι Ηνωμένε Πολιτείες Μια εξαιρετική αφορμή για να εποπτεύει ο Αμερικανός πρέσβης Το σύνολο της ελληνικής πολιτικής, δημοσιονομικής, δικαστικής, εμπορικής, στρατιωτικής, συγκοινωνιακής ζωής Γιατί σας θυμίζω ότι τέτοια Φιλοαμερικάνικη αριστερά, ψάχνει να τη βρει ω χρήσιμη προσωπικότητα. Μπορεί να είναι και 200 χρόνια να την ψάχνανε, και τη βρήκαν εδώ. Του πέτυχε δηλαδή πρώτος αριθμός του λαγίου. Τέτοια φιλοαμερικανική στάση ξεπερνάει και τη φαντασία των Αμερικάνων. Γι' αυτό ο Τραμπ έχει στείλει τον Άμπακο στα Σκόπια. Γι' αυτό του είπε 7 φορέ, 8 φορέ Μακεδόνε, αγαπημένη μου Μακεδονία. Κοίταξε τα ψηφίσει, καημένη μου Μακεδονία. Εμεί μιλάμε τώρα για τη Μακεδονία, <coughs> μιλάμε για τα Σκόπια. Έχει πάει εκεί, θα πάει η Μέρκελ. Πήγε ο Στόλντεμπεργκ, πήγε ο Νίμιτ. Αν ήταν κάποιο λίγο προσεκτικό και άκουγε τώρα πώ μιλάμε εμεί για τη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο σε άλλοι θα μιλάνε για τη Βόρεια Κύπρο, θυμηθείτε με. Και αυτό το Βόρεια θα αρχίσει να μένει όπως μιλάμε για τη Βόρεια Μακεδονία, θα μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, θα μιλάμε για τη Βόρεια Κύπρο, πως μιλάμε για τη Βόρεια Κορέα. Δεν μιλάμε έτσι για το Βόρειο Βιετνάμ, το οποίο έγινε ένα το Βιετνάμ, αλλά εμείς πολλά χρόνια το χρησιμοποιούσαμε. Λοιπόν, ε, κρατήστε μία φράση του Στόλτεμπεργκ, η οποία ήταν φοβερή. Τώρα τι σημαίνει αυτό να το λένε ε, τα τσιράκια των Αμερικάνων ε, στο ΝΑΤΟ, Παραμονέ τη έκθεσης της Θεσσαλονίκη. Λίγε μέρε πριν από το δημοψήφισμα, την ώρα που ο Τράμπ και η παρέα του κόπτονται γιατί τάμα ήθελ, διαδικτυακά, κάποιοι κακούργοι ρώσοι πότε με δηλητήρια, πότε με δηλητήρια στο διαδίκτυο, προσπαθούσαν να επηρεάσουν και έχουν επηρεάσει τι αμερικανικέ εκλογέ. Και πάει εκεί, ο νέη και λέει. Παιδιά, κοιτάξτε να ψηφίσετε. Τώρα που έχουμε το δικό μα άνθρωπο στην Αθήνα, γιατί ανάξει κυβέρνηση και φύγει ο Τσίπρας, εγώ απορώ πως λέγονται αυτά και δεν έχουν πέσει Κεραμίδια, πόρτες, παράθυρα Να έχει διαλυθεί το σύμπαρα παιδάκι Να μην έχει μείνει κολυμπηθρό ξυλοκριτικής ικανότητας Να τα ακούσει κανένας αυτά Πάει και ο Στόλτεμπερ και λέει το φοβερό Και μόνο η ιδέα ότι δεν θα εγκρίνετε τη συμφωνία των Πρεσπών Είναι μια ουτοπία, είναι μια φαινάκι, μην το διανοηθείτε αυτοί λοιπόν που δεν θέλουν θέλουνε δημοκρατία στα Σκόπια. Θέλουν να τα βάλουν στην ατοϊκή αντίληψη τα Σκόπια. Άκουσα για γενναίο μακεδονικό στρατό από το Στόλντμπεργκ που πολέμησε στο Αφγανιστάν και που τώρα πρέπει να είναι σημαντικός γιατί θα μπει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μιλάμε για υπερδύναμη, υπερδυναμάρα. Δεν υπάρχει αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα έχει συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή και εγώ δεν ξέρω... Πόσε προσωπικότητε χρήσιμε πάντοτε. Ξέρετε, υπάρχουν χρήσιμη λύθη, υπάρχουν και χρήσιμε προσωπικότητε. Χρήσιμε προσωπικότητε ικανέ να επιτελέσουν το θεάριστο έργο να κλειστεί αυτή η συμφωνία για να αλλάξει ο κόσμο. Θα αλλάξει ο κόσμο, το έχετε καταλάβει. Τσίπρα έλεγε ότι θα αλλάξει την Ευρώπη. Τώρα θα αλλάξει και τα Βαλκάνια. Θα αλλάξει και τον κόσμο. Θα αλλάξει ενδεχομένω τον πλανήτη. Θα αλλάξει το κλίμα. Θα αλλάξει το μικροκλίμα. Θα αλλάξουν οι βροχέ. Θα αλλάξουν οι καταιγίδε. Έχουν αρχίσει και αλλάζουν ήδη δηλαδή. Αυτό που λέμε δε βαστιέται ο ουρανό. Και επειδή δεν βαστιέται ο ουρανό, οι υπόλοιποι τι πρέπει να κάνουμε, αυτό που επιτάσσει η στιγμή, η ιστορική. Για να μην κάνουμε όλοι pop, πώ το έκανε ο, ο Κοτζιά, αυτό το, το καταπληκτικό πράγμα, Δηλαδή. Την ώρα που περνάγανε τα φάνταμα από πάνω, αυτό έκανε pop στα παιδάκια. Δε, ε, ε, ε, ε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να φανταστώ τι σχόλια μπορεί να κάνει κανένα σήμερα Είπα να το διασκεδάσουμε Να ακούσουμε ωραία μουσική Το υπέροχο μίξ για το οποίο είναι και πολύ περήφανη Η Νάνση μπορείτε να το βρείτε άθικτο Γιατί εμεί δεν μιλάμε πάνω σε αυτά Όσοι την ακούσατε την εκπομπή και μετά Να το κρατήσετε γιατί είναι ένα Τέλειο σχόλιο, ανά πάσα στιγμή έχετε καημό πού βρισκόμαστε και πώς είμαστε, το βάζετε και καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε με τον Κάτσο, με τον, ε, τη φωνή του Δημητράτου, με τη Βιτάλη, με το ναι, ένα με τον άλλο, δηλαδή, ε, ε, ε, πώς να σας το πω, ε, με το Δημητράτο και την ε, Γαλάνη που λέω, τη Βιτάλη, με πολύ πολύ ωραίους και υπέροχους ανθρώπους που το τραγούδισαν αυτό. Τώρα που βρισκόμαστε, βρισκόμαστε στο ένα-δύο κάτω, ένα-δύο κάτω, ένα-δύο κάτω, ένα-δύο κάτω. Αυτά θα ακούσουμε αύριο. Τα πολλά θα έχουμε να τα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή. Γιατί αν νομίζετε ότι εδώ θα ακούσετε προβλέψει για το πόσα λεφτά και πόσα τάλαρα θα μπουν στη τσέπη σα από τα ταξίματα στη Θεσσαλονίκη, είσαστε βαθιά νυχτωμένοι. Ένα-δύο κάτω, στίχη μουσική απόδοση Βασίλη Έτσι για να. Βρίζουμε με και όχι με τευτελεία. Έντυο έντυο έντυο κάτω. κάτω, κάτω, κάτω. Ένα-δύο, έντυο κάτω. Έχουμε αρχικό βαρβάτο. Σπρώξε μας και παρακάτω. Μέχρι πού να βρούμε πάτο. Ένα, δύο, ένδιο κάτω, στο μπαλκόνι από κάτω η ατμόσφαιρα φουντώνει και κανείς δε γιαουρτώνει Είσαι η φροντίδα μας, είσαι η προντίδα μας. μας το φτερή λεπίδα μας, είσαι η ελπίδα μας και πίδα μας, πίδα, πίδα, πίδα μας Έν δυο κάτω, έν δυο κάτω, έν κάτω, έλλιο κάτω Ένα, δύο, έν δυο εν κατω και το γήπεδο γεμάτο Μάτα και τα δάκρυγόνα πάρτε θέση στον αγώνα ένα, δύο, έλιο κάτω Πέναλτι πανά θεμάτο Να ο Έλλην ξεσπαθώνει Κι ούτε μύτη ούτε σαχώνει. Είσαι η πανέλα, πανέλα μα Δίνουμε το αίμα μας Είσαι η ομάδα μας Δικό σαν πιάτο, σπάζαμε τον εαυτό μας σαν να ήτανε εχθρός μας. Ένα, δύο, έμπιο κάτω, γίναν όλα άνω κάτω, δεν πηγαίνει παρακάτω, τώρα φτάσαμε στον πάτο. Και η αγκρία σου, ramά, μονίμη, το λου, más η κουλτούρα, η Το ότι έρχομαι αρχηγό Βαρβάτο δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν αλήθεια Λοιπόν, εκτός από 5.500 αστυνομικού, Ούτε ξερώνουν ουκέστη να δεν θα μάθουμε ποτέ FBIGδες, CIAGδες και ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες Τέτοια μεγαλεία, ούτε στη Γαλλία, ούτε ο Μακρόν, ούτε ο, ο Τραμπ ούτε... Δεν μπορείτε να το φανταστείτε Έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ε, συνοδευόμενος από 11 αυτοκίνητα, αυτοκίνητο πομπή. Μεταξύ αυτών ασθενοφόρο, ε, βανάκια, μπρος πίσω, ε, δηλαδή ε, με χιλιάδες αμερικανούς πράκτορες να τον φιλανε γύρω γύρω, 9 ε, συμβατικά γιοταχή, ένα περιπολικό, ένα βανάκι, ένα ασθενοφόρο... Δρακόντια μέτρα ασφαλεία μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζεται κανένα σε έναν πρωθυπουργό το 2018 και δύο αριστερό να πηγαίνει με μια κανονική πομπή, δύο-τρία αυτοκίνητα, να σταματάει να πάρει κανένα κουλούρι Θεσσαλονίκη κάπου, να πει καμιά κουβέντα με κανέναν ξενύχτη. Δεν είχε δά και ντέρμπι πάω κάρη στη Θεσσαλονίκη για να πει ότι μέχρι να φτάσει στο Μακεδονία Παλά. Και μιλάμε όλο αυτό για μία απόσταση περίπου 15,5 χιλιόμετρα Από το αεροδρόμιο μέχρι το Μακεδονία Παλάς Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που το έχει φιλμάρει αυτό να το δούμε Να το έχουμε, να το παίξουμε ένα ωραίο προεκλογικό σποτάκι ε, Γιατί είναι η πραγματική απάντηση της εξουσίας Στο πρόσεχε Αλέξη μου το τρενάκι Με το χεράκι το σπασμένο Που μας έφερε σήμερα να μιλάμε από τα τρενάκια τα σπασμένα και από όλα εκείνα εκεί τα πράγματα, σε μία επίσκεψη που θύμιζε, τι να σας πω, άσπρα ρούχα για το μάτι 45 μέρες μετά και μαύρα αυτοκίνητα για να φτάσουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκη. Οι μόνοι που δεν το χάρηκαν αυτό και χρειαζόταν ένα βίντεο είναι αυτοί που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν γιατί δεν είχαν να φάνε και γιατί δεν ίσχυσε Καμία από τις υποσχέσεις Ούτε τα μνημονία σκίστηκαν Ούτε τα σπίτια γλίτωσαν από τους τραπεζίτες Ούτε οι συντάξεις γλιτώσανε Οι χείρες ανάθεμα την ώρα που χειρέψανε και φορέσανε τα μαύρα Θα τα ξαναβάλουνε τα μαύρα τώρα Γιατί ε, ε, κόβονται οι συντάξεις Ούτε τα παιδιά μπήκαν όλα σε παιδικούς σταθμούς Ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Γιατί, γιατί ζούμε στη Νέα Βαβυλώνα Όπως λέει ο Κώστας ή η από πλευράς τύχουν και ο Χρήστος Γιανόπουλος από πλευράς μουσικής και τραγουδιού. Ρουστρός την Λέω πιάτας πια τας βουλεύει στην αστόρια. Δεν είχε λάδα βλέπεις χώρο Όταν πλάκο, όταν πλακώ σαν τα ζωριά Η δουλειά δεν δίνει το πτυχίο πώ να τη ζήσει στη φαμίλια Μήπω σου κάτσει του λαχίου έφυγε για, έφυγε για χιλιάδε μίλια. Ξύπνα στην αιώρα, βαβυλόνα κι μασαισαλίσω, να μιλά. στην σου τη μικρή πως να μιλά. για παρθενότα στην κάμαρά, στην κάμαρά σου τη μικρή Φανταστημένος στη γωνία ουραϊό ψάχνεις να σταθεί, και ζεις εκεί στην αγωνία και στο μαρά και στο μαρά κι αν κάποτε σε βρει τύχη κι άλλαξει κάτι στη ζωή σου ακόμα κι αν θα θα κουβαλάει πάντα η ψυχή σου Ξυπνάς στη νέα Βαβυλώνα Κύμασες σαν Πώς να μιλάς για Παρθενώνα Στην κάμαρα, στην κάμαρα σου τη μικρή Πώς να μιλάς στην κάμαρά σου τη μικρή. Ξυπνάς στη νέα Βαβυλώνα κοίμασαι σαν βυσοπικρή πως να μιλάς για Παρθενό στην κάμαρα, στην κάμαρα σου τη μικρή Πώς να μιλά για Παρθενώνα Στην κάμαρα, στην κάμαρα σου τη μικρή Αρχίσαν <Κιοστραφή> κλε... τα μηνύματά σα και εκεί μέχρι να έρθω και μέχρι να μου τα τυπώσουν και μέχρι να μου τα δώσουν μου κόπηκε και λίγο το αίμα Λέω που είναι όλοι αυτοί Για να μην ειλικρινείς χαρικά Λέχουν σκοθεί και έχουν πάει όλοι στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούν. Μετά ξέρω ότι αυτό δεν είναι και εύκολο. Εδώ δεν είχατε λεφτά να πάτε μέχρι μια θάλασσα. Θα σκοθείτε όλοι να πάτε στη Θεσσαλονίκη. Και όμω υπήρχε και υπάρχει τρόπο, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε, οπουδήποτε να διαμαρτύρεται για αυτά που του συμβαίνουν. Λοιπόν, ε, θα προσπαθήσω να σα αρχίσω να διαβάζω μερικά από τα πολλά μηνύματα που φτάσαν ήδη και είναι ενθαρρυντικά και για μένα και για την Άνσι. Για να συνεχίζουμε κάθε Παρασκευή, ε, αρχίζω από ένα που έφτασε μέσα με, με τα αρχικά Σίγμα Δέλτα. Ένα μπήκαμε στο φθινόπωρο, θα ρίξει πω είναι άνοιξη από σήμερα. Ο χειμώνα δηλαδή θα είναι καλοκαίρι. Mm. Καλή αρχή, Λιάνα. Ε, Ναι. Ε, αυτό, αν το λες για τον καιρό, να, αν το λες για μένα, είναι κοπλιμέντο που ξεκινάει η εκπομπή, μου πέφτει πολύ βαρύ να μπορώ να αλλάζω τον καιρό. Δεν μπορώ να αλλάξω τον καιρό. Αυτό που μπορώ να αλλάζω είναι να ανοίγει το μυαλό μας και να αλλάζει η στάση μας απέναντι στους καιρούς. Φέρω ένα παράδειγμα. Ε, ο φίλος μου ο Νιόνιος Σομπακάλης ε, μου στέλνει καλησπέρες από την Κέρκυρα λέγοντας καλή σεζόν Λιάννα μου από την ε, πιο διάσημη βίγκαν μπαγκαλερί της Κέρκυρας ο Νιόνιος Στο φίλο μου το γεροναυτίλο και μην έχει στείλει ακόμα από τώρα λέω καλά που σε ξαναβρίσκω ελπίζω τα αυτιά σου ανοιχτά στην άλλη άκρη αυτής της αόρατης γραμμής που συνδέει αυτόν που μιλάει στο ραδιόφωνο με αυτόν που ακούει έχω και τους Γιάννηδες μου, τους σταθερούς εδώ θα τα πούμε σε λίγο πάμε σε δυο μηνύματα που ο ένας με ρωτάει ο Γιάννης ο Βλαχογιάννης Λιάνα ε, ε, έτσι είναι οι αποδεκτοί ηγέτες του λαού η αγάπη του λαού δεν κρύβεται και βεβαίω το λέει ηρωνικά. Και είναι και κάποιο άλλο που λέει, ο Γιάννη Οτσάκαλη. Καλώ ήρθατε στο ραδιόφωνο ξανά. Η θεία μας η ΕΠΑ, η Αμερική από το Σικάγο, θέλει δύο θαλάσσια λιμάνια τη Βόρεια Ελλάδα. Αν δεν τα πάρουν, μην εκπλαγείτε να δείτε ένα μακεδονικό έθνο να δημιουργείτε. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν είναι μια έφορη βιομηχανική περιοχή. Ελπίζω οι ελληνικέ πολιτικέ ελίτ να το γνωρίζουν αυτό. Οι Αμερικανικέ επενδύσει είναι μόνο ζεστό αέρα. Ακούγονται λοιπόν διάφορε φανφάρε για Αμερικάνικε επενδύσει, για χιλιάδε άλλα πράγματα. Αυτά τα ακούμε από την εποχή που πήγε ο Τσίπρα σε εκείνο το μυστικό ταξίδι στο Τέξα που δεν μάθαμε ποτέ. έτσι Το Τέξα, το Τέξας, τώρα το βρίσκουμε. Έχει γίνει Θεσσαλονίκη Τέξα, όχι Αιδίε. Λοιπόν, <coughs> σα ξέφυγαν κάποιε δηλώσει του Ζάγεφ. Εγώ με εδώ τώρα για να σα θυμίζω διάφορα πράγματα και εσεί να κάνετε μόνοι σα του συνηρμού ελεύθεροι άνθρωποι είσαστε. Εμπιστοσύνη στο μυαλό σα, έχω στην ψήφο σα. Δεν έχω, αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχω μετά το όχι που έγινε. Ναι, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ψήφο σα. Είμαι ειλικρινή, δεν μπορώ να σα το πω κατά μουτρα Μετά το γεγονό ότι δεν εξαφανίστηκε η Χρυσή Αυγή από το χάρτη μαζί με τη μαχαιριά του Ρουπακιά στην καρδιά του Φίσα, δεν σα έχω καμία εμπιστοσύνη. Έτσι το λέω ευθέω να σα αναπώ και δεν μα έχω για να μα βάλω όλου μαζί μέσα. Δεν θα ήταν αληθέ. Λοιπόν, ε, ε, ε, σα ξέφυγε μια δήλωση του Ζάγεφ. Ο Ζάγεφ λοιπόν, στης δηλώσεις των ημερών που κάνει και την εκστρατεία για να πει στον κόσμο να ψηφίσει εκεί, γιατί κάποιος με ρωτάει αν θα κοπούν τα Βαλκάνια σε κομμάτια, θα σας το εξηγήσω αυτό, θα κοπούνε όντως και θα έχουμε καινούργια σύνορα και άμα να κόβονται τα Βαλκάνια θα κοπούν και άλλα πράγματα, δεν θα είναι μόνο τα Βαλκάνια, τα Βαλκάνια είναι μια ινσαλάτα Μακεδονία που λένε, δηλαδή μια μακεδονική σαλάτα ή ίκανή να επιτρέπει πειραματισμούς όπως είχε γίνει με τη Βοσνία Ρεζεγοβίνη και μια σειρά από άλλα πράγματα Το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας, μακάρι να μου 20 χρόνια νεότεροι όπως το 99 Να μπορώ να είμαι στη Θεσσαλονίκη, να χτίζω τα λιμάνια, τις πόρτες του λιμανιού, να τρώμε δακρυγόνα Να υπάρχει μια αντίδραση ζωντανών ανθρώπων αλλά δεν με παστάν τα πόδια μου να είμαι στο πεζοδρόμιο ε, Τουλάχιστον για την ώρα με Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω να είμαι ξανά Με τη μικρή περιπέτεια υγεία που είχα Λοιπόν, ε, τι είπε ο Ζάγεφ Ο Ζάγεφ είπε ότι η, με βάση τη συμφωνία Η Ελλάδα θα έχει τρία χρόνια καιρό Μετά την υπογραφή της συμφωνίας και την έγκρισή τη από τη Βουλή Να αποφασίσει αν τα προϊόντα από τη Μακεδονία Θα λένε made in Macedonia ή θα λένε made in Greece διότι όπως είπε ο ίδιο δεν έχει κανένα πρόβλημα Να είναι made in Macedonia Και τα προϊόντα που θα βγαίνουν στα Σκόπια Και τα προϊόντα της Βορείου Ελλάδας Πώς σα φαίνεται αυτό Αυτό το συζητήσαμε ποτέ Εκτός από τα pop-plaps-pluts Η καλύτερη συμφωνία ποτέ Και τι είπανε και το ΝΑΤΟ Και τι θέλει το ΝΑΤΟ κτλπ Προσέξτε καλά Τρία χρόνια έχουμε για να αποφασίσουμε Εμείς αν θα τα λέμε made in Greece ή Αν θα τα λέμε made in Macedonia και θα το λέμε made in Macedonia, αν θα εννοεί κάποιο το made in northern Macedonia, από βόρεια Μακεδονία, δεν υπάρχει αυτό στη συμφωνία. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα και θα είναι made in Macedonia. Ο Ζάι Φύπη δεν τον πειράζει, γιατί δεν τον πειράζει καλέ. Εδώ πήρε τίτλο τιμής, το Macedonia, θα τον πειράζει αυτόν. Όχι, εμείς πρέπει να αποφασίζουμε αν θα λέγεται made in Greece ή made in Macedonia. Το αφήνω στη διακριτική σας ευχέρια και φαντάζομαι ότι απασχολεί πάρα πολύ για τον Αλέξη στο Μακεδονία Παλάς που είναι. Είναι στο Μακεδονία Παλάς. Ξέρει που είναι το Μακεδονία Παλάς. Φαντάζομαι έτσι, τον πήγανε, με 11 αυτοκίνητα, πομπί εκεί, διότι αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να τα συζητάει κανένας. Είναι σαν τι αυξήσει του κατώτατου, του υποκατώτατου. Ε, είναι, είναι μια... Η ε, RB, πώ τη λένε αυτή την πολιτική που νοικιάζει, νοικιάζει σπίτια έτσι μέσα από το διαδίκτυο, είναι κάτσα την Uber, νικιάζεις κάποιον που περνάει. Έτσι και αυτοί που έχουν ενδιαφέροντα νοικιάζαν έναν πρωθυπουργό που είναι πάρα πολύ εύκολο να του κάνει αυτά που πρέπει. Λοιπόν, ε, θα κοπούν τα σύνορα στη, στα Βαλκάνια, θα συμβούν μία σειρά από άλλα πράγματα. Μου λέει ο φίλο μου ο ο Καλογερόπουλο, πολλά φιλιά από την Πάτρα. Ε, Καλώ όρεσα και πάλι στην παρέα μα. Το ότι είμαστε παρέα, αυτό είναι το πολύ ωραίο. Είναι όμορφο να σε ακούμε πάλι να έχει τη δύναμη να νικήσεις κάθε δυσκολία τη καινούργια σεζόν σε κάθε τομέα. Θα είμαστε μαζί σου, θα παίρνει δύναμη από εμά και εμεί από σένα. Τόσα χρόνια μα στηρίζει. Α, εσείς πόσα χρόνια με στηρίζετε, Πάνω από 45. Οι Αγέννητο, τάσου να εσύ, τάκι μου α, από την πάτρα. Σε όλου εσά λοιπόν να αφιερώσω κάτι που α, το κυνηγάνε όλοι. Και ειδικά οι ηγέτε και οι ηγετήσοι η Μακρόν στην Πνίκα η Μέρκελ στα Σκόπια ο Τσίπρα στη Σμύρνη και καθηγητής πανεπιστημίου ο τε... κάτω από τα Φάντομ ο Κοζιάς στη Σμύρνη η Σκοπιανή παντού Νίκος Γάτσος, Μάνος Χατζηδάκης Μαρινέλα και Γιώργος Δαλάρας Αθαρασία το 1976 τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια Τι ζητάς αθανασία Στο μπαλκόνι μου μπροστά δε μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά σ' αγαπήσανες τον κόσμο βασιλιάδες ποιητές κι ένα πλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισε ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροφιά και δει που σε πιστέψανε βαριά. κάθε γένια δική της θέλει να γενείς όμορφονιά που δεν σε κέρδισε κανένα Ανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά ήρθαν κρίση κρίσοι ταπεινοι προσκυνητές και από του που σου τη βρύσει δροσίσες ποτέ είσαι σκληρή σαν τούθαν άκου τη γροφιά μα ήταν καιροί που σε πιστέψανε βαχιά κάθε γένια δική της θέλει να γενείς όμορφονιά Δι σε κανένα, ποιε ποιε ποιε θα ποιηθεί, ποιε θα ποιηθεί, ποιε σε <συσκληρή> Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια κλήρωση. Θα έχουμε μία σε αυτήν την ώρα και θα έχουμε και μία και στην άλλη ώρα. Ε, το κάνω κάθε χρόνο. Φέτο αποφάσισα να του δώσω για μια πολύ προσωπική χρειά. 8 χρόνια στο Real FM δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάθε Παρασκευή, την ώρα που όλοι ξεκουράζονται, εμεί πιάνουμε δουλειά. Και ενώ ξεκουράζονται αυτοί που δουλεύουν 7 μέρε την εβδομάδα, έτσι. Αλλά με πάση περιπτώσει. Είναι και η μέρα και η ώρα, η δύσκολη αυτό που λέμε τέλο τη παλιά εργάσιμη εβδομάδα. Από ανάμνηση είναι η κούραση. Δεν είναι, Το κούρα δεν υπάρχει. 12, 14, 20, 22 ώρε, μηδέν ώρε, γιατί η ανεργία κουράζει πιο πολύ από την εργασία. Αυτό είναι πλέον η βέβαιο. Και σε ξεντώνει και μια ώρα αρχίτερα. Επίση είναι πλέον η Λοιπόν, αποφάσισα να δώσω ένα βιβλίο που λάτρευα παλιά και εξεκολουθώ βεβαίω να το λατρεύω από τα πρώτα μου λατρευτικά αναγνώσματα. Και ένα που διάβασα πολύ πρόσφατα, τώρα φέτος μέσα στο καλοκαίρι Και μου άρεσε, εξαιρετικά μου φτύξε τη διάθεση, αυτό θα είναι της δεύτερης ώρας. Μόνο, το πρώτο βιβλίο ε, είναι ένα βιβλίο για το οποίο Η New York Times Book Review, που είναι σοβαρό πράγμα Ακούτε New York Times, τώρα που λέγω για τους Αμερικάνους και νομίζετε Πιστέψτε με, η, η, τη βιβλιογραφική και η βιβλιοκριτική τη στήλη Είναι από τις εγκυρότερες στον κόσμο και δεν παίζει παιχνίδι, παίζει βιβλία, Η σας το λέω. Λοιπόν, έχει γράψει ότι ε, για αυτό το βιβλίο ότι είναι το πρώτο λογοτεχνικό έργο μετά τη γέννηση που πρέπει να διαβαστεί από όλο το ανθρώπινο γένος. Και έτσι μπορείτε να καταλάβετε το, αυτό που λέμε το impact, την επίπτωση αυτού του βιβλίου στην παγκόσμια λογοτεχνία. Ο μεγάλο Πάμπλο Νερούδα έχει πει... Ότι πρόκειται για το συγγραφέα, για το δόν κηχότη του καιρού μας. Και επειδή σε αυτό τον καιρό είμαστε εδώ, και επειδή το αισθανόμαστε όλοι μας, που είναι η μοναξιά, και θα το αισθανόμαστε για εκατό χρόνια όσα είναι και η υποθήκη, είπα να σας φέρω τα εκατό χρόνια μοναξιά, που κυκλοφορεί ξανά από τις εκδόσεις ψυχογιός, βεβαίως τα ελληνικά, του Γκαμπρία Γκαρσία Μαρκέ, Είναι... Ο Αουριαλιάνο Μπουενδία Ο συνταγματάρχης Πολλά χρόνια μετά μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα Που θα φέρει στο νου του Το μακρινό απόγευμα που ο πατέρας του Τον πήγε να γνωρίσει Τον Πάγο Έφερε στον Μαρκές Το νομπελ λογοτεχνίας Είναι η ιστορία της πόλης του Μακόντο Και μια οικογένεια Τον Μπουενδία Αν μπορούσε κάποιο να μεταφράσει Τον Μπουενδία θα είναι των Καλημέριδων μέσα από τα πάθη, τα όνειρα, τις τραγωδίες, τις προδοσίες, τις ανακαλύψεις Τα θαύματα, τα μυστήρια, τις διαψεύσεις Είναι η ιστορία μιας χώρας, η ιστορία μιας υπήρου Η ιστορία του κόσμου ολόκληρου Γκαμπρίαλ Γκαρσία, και Μαρκές χρονια μοναξιά για τους πρώτους τρεις που θα στο 211 τρία βιβλία Όποιοι δεν το έχετε διαβάσει, πρέπει να το διαβάσετε. Όποιοι θέλετε να το ξαναδιαβάσετε και ενδεχομένω δεν το έχετε πιάσει στη βιβλιοθήκη σα, προσπαθήστε να τηλεφωνήσετε. Γιατί τα ήσυχα βράδια τα ανακάλυψαν ω τραγούδι τη Αρλέτα μετά το θάνατό τη. Όλοι και όλε. Παίζονται παντού σε όλα τα προγράμματα, σε όλα τα ραδιόφωνα. Η μουσική του Παπαδόπουλου, η στίχη τη Μαριανίδα Κρυεζή, η τρυφεράδα και η ομορφιά ενό τραγουδιού του 1985 από μια υπέροχη ψυχή που δεν ζει πια, είναι αυτό που μπορεί να συνοδέψει τεκατό χρόνια μοναξιάς Ακούμα κι αν φύγει για το γύρο του κόσμου θα είσαι πάντα δικό μου θα πάντα μαζί και δεν θα μου λείπει γιατί θα ψυχή μου: το τραγούδι τη ερήμη που θα σ' ακούσει τα ύσυχα βραδιά ύλη. Που θα σε μέσα κι εσύ και δεν θα σου lippo. Γιατί θα είναι η ψυχή μου, το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούσει. Για το γύρο του κόσμου θα σε πάνω, δικών μου θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν γιατί θα μου, το θα Βράδια, θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου. Το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ και θα σου λείπω, Γιατί θα είναι μου. Αγούδη τη που θα σα Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν χωρέσανε όλα την πρώτη ώρα. Μια πολύ μικρή νύχση έκανα. Θα περάσουμε συντροφιά με ωραία μουσική να ευχαριστήσω όλους και όλες για τις απίστευτες ε, αυθόρμητες, ζεστές συντροφικές ειλικρινείς ε, θα έλεγα τόσο αγαπητικές που δεν που με έχουν αφήσει και άφωνη ευχές ε, ε, για την συνέχεια της εκπομπής για να περάσουμε καλά το από καλό καιρό και ολόκληρη τη σεζόν. Ε, σε λίγο πλησιάζει το Δελτίο Ειδήσεων τον ήχο τον παίρνει από το λάσκαρι αγοραστό στα χέρια του ο Γιάννης ο Καραγευρέκης παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο Μαργαρίδια Βασιλά στη μουσική επιμέλεια έξω και δουλειά πάντα πραγματικός η παραστάτης η αδερφούλα μου η Νάντση Κανέλη είναι ο RealefM97.8 στην Αθήνα στους 107.1 Θεσσαλονίκη Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο και ήρθε ώρα για ειδήσει. Κλέψαν την αποτίμηση τη κλοπή κάθε χρόνο την κάνουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Ποιο έκλεψε, πότε έκλεψε, τι έκλεψε, πω δεν έκλεψε, ποιο έφαγε, ποιο δεν έφαγε, μαζί τα φάγαμε. Χώρια τα χωρίζαμε, μαζί τα φάγαμε. Όλα αυτά είναι ένα καταπληκτικό αχταρμάς, Περνάω στα μήνυματά σα. Γράφει λοιπόν ο φίλο Μωγιάννη. Καλώ ήρθε. Επιτέλου σκέφτομαι πόσο προφητική ήταν η στίχη του εισαγωγικού τραγουδιού τη εκπομπή. Να θυμίσω ότι χάρη στη μεγαλοθυμία και των παιδιών το δημιούργησαν. Και του Γιάννη του Μαρκόπουλου μπορούσαμε να αγγίξουμε ένα υπέροχο τραγούδι και να το φέρουμε στα μέτρα μιας λίβερης πραγματικότητας. Ο άλλος ο Γιάννης ο Βλαχογιάννης, μου λέει δηλαδή «Ήθελα να ξέρω τι θα ε, μπορούσε να απαντήσει ένας Σιριζέος αν ε, περί αλυτρωτισμού των Σκοπιανών μετά από όλα αυτά που σου ακούμε πόσο σανό πια θα φάει ο Έλληνα. Τα έχετε βάλει με το σανό. Τι σας στέει ο σανός ήθελα να ξέρω. Μας ταΐζουνε σανό νομίζετε. Γιατί το σανό τον τρώνε τα γαϊδουράκια, τον τρώνε τα λογάκια, τον τρώνε ένα σωρό ζώα και επιζούνε με το σανό. Οι άνθρωποι άμα φάνε σανό δεν επιζούνε. Επομένως ακόμα και αυτό πρέπει να το προσαρμόσουμε στην τρέχουσα πραγματικότητα διότι καλή σεζόν με υγεία πάντα, καλώς ορίσατε αδερφούλε λέει ο φίλος μας από το κερατζίνι και ο Τάσος ο Σαριτζόγλου με ρωτάει, πράγμα που δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Καλησπέρα και καλό φθινόπορο, μέσα σε όλα τα τραγικά που συμβαίνουν στην παιδεία. Άκουσα και κάτι που με ξένησε. Καταργήθηκε, μου είπαν, από τι σχολικέ αργίες η επέτειο του Πολυτεχνείου και προσθέθηκαν κάποιε άλλε. Αληθεύουν όλα αυτά. Έργα όμνε, θα σου απαντήσω εγώ. Και τρέχα να βρει στα λατινικά τι είναι. Έργα όμνε οι απορίε για την παιδεία και οι πειραματισμοί. Ο Γιάννη ο Τσάκαλης γράφει ανακοίνωση: Τράξτε να προλάβετε. Οι συνταξιούχοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστε, δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, γενικώ φορολογούμενοι, επιχειρηματίε, μικροί και μεσαίοι και μεγάλοι, έχουν λαμβάνει από τη διανομή των υπερπλεονασμάτων που εξασφάλιζαν μέσω των φόρων και των περικοπών ο λαοπρόβλητο αριστερόφρονα νέο Άγιο Βασίλη. Κόψε κάτι. Ο Άι Βασίλη κάτι δίνει, επειδή το μαζεύουν οι γονεί και το δίνουν. Τώρα οι γονεί πια δεν θα έχουν να δώσουν Να πω και χαιρετίσματα στο φίλο μου το Λούσιφερ Από την Πράγα, το Γιώργο Και να περάσω, να περιγράψω Διά της Νάνσης και διά των επιλογών της της μουσικής Τι ζούμε όταν θέλουμε να έχουμε ψευδεστήσεις Στο ανώδυνο επίπεδο Διότι όταν έχουμε στο πολιτικό επίπεδο ψευδεστήσεις Καταλήγουμε όταν μας έχουν κόψει τα χέρια, τα πόδια το κεφάλι, μας έχουν ξεριζώσει την καρδιά, μας έχουν πάρει το ένα νεφρό, τα έχουν εξεπουλήσει, μας έχουν εγδάρει το δέρμα και μας έχουν πάρει και το σκάλπ, μόλις μας γυρίσουν πίσω μία περούκα, είτε μισθού, είτε σύνταξης, από τεχνητό μαλλί, ούτε καν από φυσικό, είμαστε έτοιμοι να πανηγυρίσουμε και να νομίζουμε ότι κάποιο μας σεβάστηκε. Ανθρώπον έργα, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου, μουσική κρεουνάκι. Στο τραγούδι Η Άρκη στην Πρωτοψάλτη όπω παρουσιάστηκε έχει σημασία. Ξαναγυρνάμε πίσω να τα πιάσουμε από την αρχή τα νήματα. Λε και τρώμε το χειμώνα, παγωτό. λές και πέφτουμε σε τυφού με κατό. Έτσι ανάποδα λίγα το βράδυ αυτό. Το νου ούτη βέργα Λες και στάθμη της αγάπης πάει να βρει κρύβονται στη λάσπη της αυρή Πώ κοπήκανε στα δάχτυλα η σταυροί Για να δυό που μου σου πέσανε βαριέντς και όπο μαζίς χωρίς εμένα. Υστρώσαμε τον Αύγου στο χαλί Λες και βγήκε τα σανσέρα σε ένα κελί Που ένας το βλέπει το φως για να το και Κι ο άλλος για δύση Φερμουά κατεστραμμένα. Δύο κουβέντε μου, <Τι> μου που πέσανε βαριέ και αποφάσισε να ζει χωρί χαμένο. Άδειο Τα ματιά και οι καρδιέ με κουμπιά και φερμούα κάτι στραμένα, δυο κουβέντες μου που σου πέσανε βαριέ, και αποφάσισες να ζήσεις χωρίς εμένα και αποφάσισες να χωρί χωρίς Λοιπόν, να είμαστε επίσης εδώ στο μικρόφωνο, Λιάνα Κανέλης στο μικρόφωνο, Άντζη Κανέλης στη μουσική, Γιάννης Καραγευρέκη στον ήχο, Μαργαρίδα Βασιλά στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι ο Real FM. στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, 8η χρονιά, καλό από καλό καιρό να έχουμε, καλό χειμώνα, για καλή έκθεση δεν σας λέω γιατί α, έχω την εντύπωση ότι ο καθένας μένει στις αιμονές του και ενδεχομένως να αισθάνεται και πάρα πολύ καλά γι' αυτό θα σας πω στη συνέχεια γιατί το λέω τούτο ο Δημήτρης ο Δαβανέλος γράφει αγαπημένο δίδυμο καλώς ορίσατε λιάν ανάνση θα έχουμε και πάλι ένα ευχάριστο ραντεβού την Παρασκευή ελπίζω το καλοκαίρι να περάσατε καλά oh, σε σχέση με άλλου και μόνο που το περάσαμε το περάσαμε καλά να είμαστε πιο δυναμωμένες μακάρι να σα χαρίζουμε Παρασκευάτικα, δύο ώρα και να μα έχει λε ο Θεό καλά. Ε, καλή ραδιοφωνική χρονιά, μου λέει ο Κομνινό, να μα κρατά συντροφιά με τη μουσική σα και να φέρνει και σε παράκρουση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, Νεοδημοκράτε και Φασίστο ΙΔΙ κάθε είδου. Αχ, Κομνινέ μου, πολύ φοβάμαι ότι για να βρεθούν σε παράκρουση πρέπει να του πιστέψετε όταν μιλάνε. Αλλιώ, όσο δεν του πιστεύετε, η παράκρουση μόνο από εσά μπορεί να έρθει και φτάνει να μην εκδηλωθεί σε πράξη, γιατί τότε θα σας πω τι θα συμβεί. Α, και τι θα συμβεί, λοιπόν. Θα συμβεί αυτό που με ρω... Μου... ήρθε μόλις τώρα, και είναι μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κουκουέ, για κάτι που σημαίνει και κανένα δεν θα το πάρει πρέφα, θα χαθεί, μέσα στην ε, αυτοκίνητοπομπή τη 5.500 αστυνομικού, το FBI, τη CIA, που φυλάνε του Αμερικανου οστιμόμενους και τον Τζίπρα που πήγε να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τρέχει απεργία στις, στους προβλήτες 2 ε, και 3 στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων κάτω στο λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, είναι η απεργή της Κόσκο και έκανε ό,τι μπορούσε η εργοδοσία για να κάμψει τον αγώνα των εργαζομένων. Ε, με απαράδεκτες δικαστικές αποφάσεις και σήμερα τι χρειάστηκε να γίνει Επιστρατεύτηκαν τα φασιστοίδη. Και με την ανοχή των δυνάμεων τη καταστολή, μαζί και ο ΣΕΒ, που έσπευσε να αμφισβητήσει ακόμα και το δικαίωμα στις κινητοποίησει του σωματείου, καλώντα το κράτο να παρέμβει και του εργαζόμενου να πούν και ευχαριστώ για τι απαράδεκτες συνθήκε δουλειά. Και επιμένει το κόμμα να λέει ότι είναι προφανέ ότι έχει κινητοποιηθεί ένα ολόκληρο μηχανισμό του κράτου και τη μεγαλοεργοδοσία, προκειμένου να μπει στο το δικαίωμα στην απεργία. Αξιοποιώντα το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσει τόσο οι σημερινοί όσο και οι προηγούμενε. Γιατί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι Και την νομοθεσία, και τα μέσα, και τα φασιστοίδη στο πλευρό του. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι θα οργανώσουν πιο αποφασιστικά τον αγώνα και την αλληλεγγύη του σε κάθε χώρο δουλειά. Με μαζική συμμετοχή στι κινητοποίησει των επόμενων ημερών στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, θα τη δείτε. Την, ε, μεγάλη, το μεγάλο συλλαρητήριο του Πάμε και θα τρομάξετε. Για αυξήσει του μισθού, για αξιοπρεπεί συνθήκε δουλειά ενάντια στην εργοδοτική και κρατική βία, γιατί κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα τελειώσουν και τα ψέματα τη κυβέρνηση που από τη μια μεριά κοροϊδεύει ότι δίθεν προστατεύει του εργαζόμενου και από την άλλη τσακίζει τα δικαιώματά του και μάλιστα με τη βία. Γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, είναι ένα σαράβαλο και το αφιερώνω εξαιρετικά σε όσου απεργούν αλλά και προσωπικά στους τρεις φίλους μου που ταξιδεύουν τώρα με να κάρω προβλήματα στο κεφάλι, αλλά με ψυχή και καρδιά γενναία τον Ηλία, τη Λιάνα και τον Αβράμ, σαράβαλο, στίχη, σταύρο σταύρου, μουσική Ανδρέας Λάμπρου, στο τραγούδι Δάφνη Λέμπερου και μην πάει ο νου Ηλία μου και Λιάνα μου, ότι το σαράβαλο σας αφορά. Δόξα του Θεό, νομίζω ότι δεν έχουμε γίνει ακόμα σαράβαλα. Μενά ένα σαραβαλό πουλές Πήρα του κόσμου τις τροπές Είπα ένα δυνατό Και έφυγα πώς μου Πάτησα κάζι και μετά Πήρα τα σύννεφα Για να μ' ανήκει όσος μου Σαραβαλό καρδιά μου για Και θάνατο ζωή γράψε μου χ. Με το τιμόνι μου γέρο κι αυτόν τον ήλιο στο κάμπο θα ξεπληρώσω τον Θεό και όλα τα δάνεια Κι όταν θα στρίψω αριστερά Σαν τρωτακάλικι να σειρά, σαν πορεμάκα έχετε για εδώ παλκάνια με τι τιμόνι μου καιρό Κι αυτόν τον ήλιο στο κάμπο Θα ξεπληρώσω τον Θεό και όλα τα δάνεια Κι όταν θα στρίψω αριστερά Βαγάλι κι ένα Θα πω ρε μάγκα Εδώ Βαρκάνια Με ένα πουλές Είπα να στείλω Όλα τα όνειρα αυτά που μαζέψει Λίπα να οδηγώ και μηχανή και φορτηγώ κι το στο τέλος τη χαρά να μου διαλέξει σαρά βάλω καρδιά μου και χυλά στα δάχτυλα μου τα θλίδια Με το τιμόνι μου γέρω κι αυτό τον ήλιο στο κάπο θα ξεπληρώσω το Θεό κι όλα τα Τόσο τα θεό και όλα τα δάνεια γινόνταν στα streets αριστερά. Θα βρω τα γκάλια στην αίρα. Θα μορεμά τα χεριά και τα βαλκάνια. Μέτο τι μόνο μου γέρο και αυτό τον ήλιο στο κάτω. Θα ξεπληρώσω το Θεό και όλα τα δάνεια. Κι όταν θα στρίψω αριστερά, θα δω τα χάλικη να σύρα Θα πορεμάκα χέγγια εδώ Βαλκάνια. Με το τίπονο μου και το καιρό, κι τον ήλιο στο κάπου. Θα ξεπληρώσω το Θεό και όλα τα δάνεια. Κι όταν θα στρίψω αριστερά, θα δω τα γαλλική να σειρά. Ρεμάκα, εχεγιά, εδώ, και εκεί που σας διάβαζα την ανακοίνωση για τα γεγονότα κάτω στο λιμάνι Ανοίγω στο αγαπημένο μου σάιτ στην κατιούσκια.gr και βλέπω Επίθεση Χρυσαυγίτη Απεργοσπάστη Τραμπούκου σε δημοσιογράφο συνάδελφο του Ε. Λυτοί και δεμένοι έχουν εξεσηκωθεί κατά τις απεργίες των εργαζομένων στην Κόσκο και ένα φασιστοιδέστα το διασπαστικό εργοδοτικό σωματίο, που έχει στήσει χρυσή αυγή στην απειγό επισκευαστική ζώνη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του Ε την ώρα που κάλυπτε την απεργία. Όπως καταγγείλει η σημανά ακοινωσή της η Ενεδέπο σε όρμησε στο δημοσιογράφο ενώπιον των λιμενικών που παρέμειναν αδρανεί θεατέ στο συμβάν, αφήνοντα τον Τραμπούκο που ονομαστικά αναφέρεται να διαφύγει. Η επίθεση έρχεται να προσθεθεί σε εκείνη που είχε υποστεί ο πρόεδρο τη ΕΝΕΔΕΠ πριν από λίγε εβδομάδε από ανθρώπου τη εργοδοσία, ακριβώ λόγω τη αντίθεσή του στο στήσιμο εργοδοτικού σωματείου και τη συνεπή προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων που διεκδικούν την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία με αυξήσει. Εξαμελή πόστα και σύσταση Επιτροπή Υγιεινή και Ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι καταδεικνύουν και τι μεγάλε κυβερνητικέ ευθύνε για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι, διαμηνύοντα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σε καμία προσπάθεια κατά τρομοκράτηση του και θα συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα του. Οι ίδιοι λένε: η επίθεση ξεκίνησε από ομάδα που έφυγε από την κλίκα των εργοδοτικών αποργοσπαστών με επικεφαλή στο γνωστό Χρυσαυγίτη Μεγαλοοικονόμου Νίκο. Που είναι και μέλο του δίθεν σωματείου τη Χρυσή Αυγή στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Παρά το γεγονό ότι η επίθεση έγινε μπροστά στου λιμενικού, αυτοί άφησαν το δράστη να διαφύγει. Η ευθύνη τη κυβέρνηση του κράτου και των υπευθύνων τη λιμενική δύναμη είναι τεράστια. Και με αυτό το περιστατικό επιβεβαιώνεται ότι θέλουν το λιμάνι του Πειραιά να είναι ένα εργασιακό γκέτο όπου θα τραμπουκίζονται εργαζόμενοι, συνδικαλιστέ και δημοσιογράφοι χωρί καμία συνέπεια. «Δεν θα τους περάσει» τελειώνει η ανακοίνωση του σωματίου, «Δεν θα τους περάσει» πρέπει να λέμε και εμείς αλλιώς δεν ωφελούν οι Άνοιξες και νομίζω ότι είναι ο καλύτερο τρόπο να το φιερώσω σε αυτούς που αντιστέκονται είναι η εκτέλεση από το συγκρότημα Καφέ Αμάν στίχη μουσική Μάρκος Βαβακάρης «Τι μου ωφελούν οι άνοιξε γραμμένο πίσω το σκληρό 1962 Τσάκο, νομίζω από την Αρτέμιδα μου έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει πολλά πράγματα για όσα συμβαίνουν αυτόν τον καιρό. Καλησπέρα, συντρόφισσα. Καλή σεζόν και καλό από καιρό και για να μην ξεχνιόμαστε, είναι καθεσταλονίκη. Φρούτσου, φρούτσου το φουστώνει, πάρτε μα Αμερικάνοι, λέει ο Κώστα Βάρναλ. Άλλωστε, τι θα απογίνουμε χωρί βαρβάρου. Και ο Ηλίας Ζωτασόπουλο, μεγάλο καημό που τον έχει, κάντε μα μια αναδρομή τη θέση του Κουκουέ σχετικά με το Μακεδονικό από το 30 μέχρι σήμερα. Να καταλάβουμε από πού έμαθε να κάνει κολοτούμπε ο Αλέξης. Αν νομίζει ότι ο Αλέξης έμαθε το παραμικρό από το κουκουέ, είσαι γελασμένος. Αν θε να πιάσεις το θέμα από το 33, για να τα βγάλεις πέρα με τη σημερινή κολοτούμπα, την οποία μάλλον μοιάζει αποφασισμένος, να τη φας. Σαν να μην έγινε ποτέ, σαν το όχι που έγινε ναι, εμένα ναι, δεν θα με βρει σύμμαχο. Όποιο θέλει τις θέσεις του κουκουέ της έχει κάτω, έχουν κυκλοφορήσει το είναι τα πράγματα διευκρινισμένα και το χειρότερο απ' όλα για εσά, από τη του 90 φωνάζει από τότε από τη διάσκεψη των πολιτικών αρχηγών το ΚΚΕ ότι το ονοματολογικό δεν είναι από μόνο του επίλυση πραγμάτων. Τάχα μου δίθεν, άμα το βρούμε με σύνθετη ονομασία, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι αλυτρωτισμοί που μπορεί να κρύβονται και πίσω από τι εθνικότητε και πίσω από τι γλώσσε και πίσω από κυρίω το κίνητρο και το συμφέρον που είναι αμυγό νατοϊκό σε μια διαλυμένη και κατακαιρματισμένη Γιουγκοσλαβία, η οποία ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή να προωθήσει ε, ανταλλαγή εδαφών πληθυσμών δηλαδή και συνορών χωριών και περιοχών μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας, για να μπορέσουν όλοι να συνοστιστούν όλοι μαζί ως Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας ο Νότος είτε έχει μνημόνια σαν την Ελλάδα, είτε δεν έχει μνημόνια σαν την Ιταλία και τη Γαλλία, Σωμολισάει, πεινάει, δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Σας πάω λοιπόν στο φετινό βιβλίο που αγάπησα πάρα πολύ, με εξέπληξε, μου δημιούργησε ένα συνεχέ χαμόγελο, μου φτιάξει τη διάθεση και εμπολή και την τραυματισμένη μου όρεξη και διάθεση για φαγητό, και είναι ο πασάς της κουζίνα του Σαϊγκίν Ερσίν. Ποια είναι η αξία ενό φαγητού, Ποιο μπαχαρικό μπορεί να συνεπάρει το μυαλό και να λιώσει τη σκληρή καρδιά, Σελήνη, ήλιο Άριστα Αφροδίτη, ποια άστρα μπορεί να κρύβονται μέσα σε έναν με μεγευτικότατο ζεστό γυναικτικό που ερεθίζει ερωτικά τι αισθήσει. Είναι μια περιπέτεια ερωτική, εθιστική, ονειρική, μαγευτική, σαν τις χίλιε και μια νύχτε. Αρχίζει στο σουλτανικό ανάκτορο το τόπ πίν, ξετυλίγεται στου σιωπηρού διαδρόμου των μαγειρίων, όπου η μυρουδιά του πνιγμένου αίματο παρηγοριέται από τη μυρουδιά του φεσκοψημένου ψωμιού. Το ολόγλυκο σερμπέτι σβήνει έστω για λίγο τη μνήμη και τη γεύση του τρόμου εκεί όπου ο θάνατος καραδοκεί σε κάθε κόγχη πίσω από πόρτες που όμως ακούγονται η δονική αναστεναγμή. Μια περιπέτεια που φτάνει μέχρι τη μυθική Αλεξάνδρεια περιζωμένη με αστέρια, φαντασία και ψιθύρους. Ένα παραμυθένιο ταξίδι στην Οθωμανική ιστορία τον έρωτα και τη γαστρονομία. Έχω τρία βιβλία από τις εκδόσ για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και μια και ο για κουζίνα θα σας πάω σε στίχου θάνου σοφού και μηχανή και μουσική σου γιούλ, στη Βίκη Μοσχολιού και στον καφέ γραμμένο πίσω τη δεκαετία του 50 πριν καν γεννηθό εργό πως με πήρες για κάθε βάρη γλυκό για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό Μα είμαι από δύσκολο χαρμάνι Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Ξέρω για μένα δε σου καίγεται καρφή πως με βαρέθηκες ακόμα υποθέτω Πότε με θέλει για καφέ σου ελαφρύ, Πότε βαρύ, ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο. Πότε με θέλει για καφέ σου ελαφρύ, Πότε βαρύ, ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο. Θέλεις τα κεφιά σου να φτιάχνω μόνο εγώ και μες στο χαός προσπαθείς να με γκρομίσεις μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ σαν κατά του καφέ για να μ' αφήσει. μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ Σαν κατακάθη του καφέ για να μ' αφήσεις. Για όποιον αγαπάει την ποιηση, για όποιον αγαπάει την πολιτική σκέψη που μπορεί να είναι και ποιητική και να συνδυάζεται με την ποιησία λίμων αν ήταν έτσι Υπάρχει μια εξαιρετική εκδήλωση αύριο στη μία το μεσημέρι στον κήπο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών Όπου ε, αύριο, λέω, τη Δευτέρα, το αύριο είναι από το Αφροκυρικό τη Έκθεση Θεσσαλονίκη. Είναι λε και είναι μια παρένθεση στη βδομάδα ολόκληρη. Γιατί θα είναι τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Λοιπόν, στο Black Duck Garden, στο κήπο του Μουσείου τη Πόλεω των Αθηνών, Παπαργοπούλου 5 ω 7, στην πλατεία Κλαθμόνος, θα μιλήσει ο Θάνος ο και ο Κουτσούμπα ο Δημήτρη. Είναι η παρουσίαση τη συλλεκτική έκδοση βιβλίου από τι Σύγχρονη Εποχή. Τη κατα... Καντάτας για τη Μακρόνησο Σπουδή σε Ποιήματα του Βλαδίμυρου Μαγιακόφσκι. Είναι μια συλλεκτική έκδοση, από αυτέ που δεν τι βρίσκει κανένα εύκολα, για τα 100 χρόνια του Κουκουέ που συμπληρώνονται τον Νοέμβρη του 2018. Είναι η νέα ηχογράφηση του ιστορικού δίσκου του 1976, σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου και Βλαδίμυρου Μαγιακόφσκι, που ολοκληρώθηκε το Μάη του 2018. Αυτή τη φορά, ερμηνευτές είναι η Ρίτα Ντονοπούλου και ο Κώστα Στομανίδη. Και η έκδοση αυτή, η μουσική, θα συνοδεύεται και από ένα βιβλίο 64 σελίδων με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στη μία λοιπόν αύριο, για όσους αγαπάνε την ιστορική μνήμη, το αίμα που χύθηκε, τα ποιήματα του Βλαδίμιου Μαγιακόφσκι και βεβαίως το δικό μας, τον τρίφερό τον Θάνο Μικρούτσικο, που τώρα εδώ θα τον ακούσουμε ως άμπλε της Ελλήνης, με τον στο Μητροπάνω ώστε να ξέχασε τον Μάνο Ελευθερίου. ουρανούς με ξορκιά μαύρη Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια τα μάγευες με φάρμακα στην άσοτη. με τους ερωτες, και μεθυσμένους, γιατί με τους αθάνατους είχες λόγο Τι άριε μια σόπερας, τράβηξες με μιας μάθητης, σε μάθητης σου σε δυο χρήσους. Τι ζηλέψες τα θέλε τα ενδόξα Παρίσια έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είμαι τεχέ που ντύθηκες ο αμλετής σελίδης έσβησες με ένα θύσημα, τα φωτά της σκηνής και μόνο λόγους και καινήγματα να λύνει μια στεχνής και εποχής και σκοτειής. Θα λοιπόν, σε όλη αυτή την κατάσταση παίρνω και ένα μήνυμα από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Βίρονα που γράφει ότι είναι δύο μήνε απλήρωτη συμβασιούχη εργαζόμενοι στο κέντρο κοινότητα του Δήμου Βίρονα. Θα προχωρήσουν, βεβαίω, αν δεν πληρωθούν τι επόμενε μέρε, επίση η εργασία. Η κοινωνική δομή των εργαζομένων εκεί δουλεύουν, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Βίρονα έμειναν απλήρωτη και Ιούλιο και Αύγουστο, κατά καλό δηλαδή. Αυτοί κάηκαν μισθολογικά και είναι απορία άξιον πώ μπορούν να επιζούνε. Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει τη μη καταβολή της μισθοδοσία, αλλά το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Και τι μπορούν να κάνουν τώρα για τι στοιχειώδει ανάγκες των οικογενειών του οι εργαζόμενοι. Ποιο είναι ο λόγο, Η Δημοτική Αρχή δεν παρακολούθησε και ενημέρωσε τον φάκελο για τη χρηματοδότηση του προγράμματο, με αποτέλεσμα να μην έχουν πάει τα χρήματα το, στο Δήμο από τη Διαχειριστική Αρχή τη Περιφέρεια. Τώρα εσεί μου λέτε ότι εξαντλείται η υπομονή σα. Εδώ η περιφέρεια δεν πήγε στο μάτι την ώρα που έπρεπε και το πώ έπρεπε. Εσεί περιμένετε τώρα να παρακολουθηθούν τα προγράμματα και να φύγουν τα χρήματα για να πληρωθείτε. Περιμένετε, έρχεται το πλεόνασμα. Θα το πει ο Αλέξη από πάνω και από το πλεόνασμα Θα έρχονται με τη σέσουλα. Με τη σέσουλα. Δηλαδή, ε, συγγνώμη για το πικρόν του πράγματο. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και η κριτική ικανότητα του πιο του εργαζομένου κυριολεκτό βράχη όπως το έχει πει ο Βαγγέλης ο Γερμανός με στίχους και μουσική πίσω το 1984 όταν μιλάγαμε για τον Καντάφη και τον Χωμεϊνή και θα έλεγε κανένας ότι μετά από 25 χρόνια τα πράγματα θα έχουν αλλάξει όχι και τα προβλήματα στη Λιβύη και τα προβλήματα στο Ιράν και όλα όσα παίζονται γύρω από όλα αυτά σε έναν παλαβό τόπο ο οποίο προσπαθεί να παίξει ηγετικό ρόλο όντα για 100 χρόνια οπότε ακούστε το τραγούδι και βγάλτε τα συμπεράσματά σας γιατί πέφτει το ρεύμα και ο γενικό και στο βαρχικό κύκλωμα τρελός πανικός που λέει και ο Βαγγέλης ο Γερμανός Σε τούτο που μου έλαχε το τόπο να ζω, και φίλοι μου με λένε χάζω, που άφησα τα για τη μουσική μόνο δεν έχω Την κοινή Μου ήγι παγανιά, μου φερνι τρέλα, μου φερνι ζάλη, απ' τις πατώσες, Τι όλος πριν φοιτώνω, όστιχος δεν μου φτάνει, δεν κατρισιλαβες, και μουσική μου κάνει ζεύγους ιτσουλαβες. Εντούτος το σκοπός δεν έχει ρίζες εδώ, μα έλα που τριτονι και έχει δεσικάρπο. Πάρε γέα. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω μια φωνή. Να λέει για τον καντάφι, το έχω Καθόλου να γυρίσω με έναρκοτο κουμπί. Και πιάνω μια συχνότητα, πολύ σπαστική. Βλοκάρουμε τα σύρματα και ο γενικό στο βραχή κύκλο με τρελός πανικός <Λύρω> Τρίσουν οι κόρνες σπάνε τα φρένα Μα να θα φύγω και θα πάω στα ξένα Αυτός ο τόπος δεν είναι Είναι για μένα. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος τη σημερινή εκπομπή, της πρώτης για τη σεζόν 2018-2019. Μια σεζόν που προβλέπεται αυτό που λέμε προεκλογικά καυτή. Ούτω ή άλλως οι εκλογικέ αναμετρήσει είναι μπροστά μας Η εξέλιξη στα Βαλκάνια τρομακτικέ. Ρίξτε μια ματιά σε μια είδηση. Που περιφέρεται και δεν θα πάρει την διάσταση που πρέπει Για παράδειγμα ενοχλούμε πάρα πολύ από το γεγονό Ότι ψάχνω ήδη ένα τέταρτο τώρα και δεν μπορώ να βρω το όνομα Του συναδέλφου που τον ξυλώδηρε χρυσαυγή της Τραμπούκος Κάτω στο λιμάνι με την απεργία των ανθρώπων Των εργαζομένων στις, στους προβλήτες 2 και 3 με τον ίδιο τρόπο ξέρω ότι δεν πρόκειται να δει το φως της δημοσιότητας κάτι που ξεκίνησε από μια καταγγελία του Συλλόγου Ευρυτών του Νομού Ροδόπης για τη διοργάνωση τεσσάρων φεστιβάλ σκοπιανών από εταιρείες που φέρουν το όνομα Μακεδονία με διοργανωτές από την Οχρίδα μέσω βουλγαρικών τραπεζών ή πληρωμές μαζί με Τουρκοκύπριους στην παραλία της Κατερίνης. Θέλουν προσοχή όλα αυτά τα οποία... Μόλις πας να τα πλησιάσεις οι μισοί θα σου πούνε ότι το βλέπεις με περίεργο τρόπο οι άλλοι γιατί να χαλάσει καλή διάθεση των ανθρώπων στην περιοχή οι άλλοι γιατί πειράζει να έρθουν εδώ και να χορέψουν και να ταγουδήσουν όταν έρχονται μαζικά με τρόπο που φέρνει υποψία για το πώς... Ε, τέσσερις σύλλογοι ε, ξαφνικά σε ένα μέρος της Ελλάδας θέλουν να κατεβούν να τραγουδήσουν τότε το ε, εδώ είναι Βαλκανία δεν είναι επεξεγέλασε αρχίζει και γίνεται μια εξαιρετικά περιεργή ιστορία λοιπόν η χώρα είναι τρελή η αγάπη είναι τρελή οι άνθρωποι είναι τρελή και όλα αυτά είναι ωραία όταν αφορούν στον έρωτα λέω λοιπόν να σα αποχαιρετήσω <coughs> με ένα πρώτο μεταπολιτευτικό τραγούδι, έχει ε, ακουστεί για πρώτη φορά το 1976 σε στίχους μουσική και στο τραγούδι η Μαρίζα Κοχ «Και εσύ τρελή με τυραννάς», εξαιρετικώς αφιερωμένο από την άντιση και επομένανε έναρξη τυρανά, σε όλους τους ερωτοχτυπημένους μεροκαματιάριδες, εργάτες στεριάς και μένανε ως εναρξη σεζον σε ολους τους ερωτοχτυπημενους μεροκαματιαριδες εργατες στεριας και θαλασσας που εξακολουθούν να ερωτεύονται και να πασχίζουν για τον έρωτα πληρωμένοι και απλήρωτοι, εργαζομένοι και ανεργοί Καλό από καλό καιρό, καλό Σαββατοκυριακό Καλό τέλος των ψευδεστήσεων Από αυτές που θα καλλιεργηθούν Κυριολεκτικά μαζικά Σαμπονσάι που θα μοιάζουν με γιγάντια δέντρα Στη Θεσσαλονίκη Και εσύ με τυραννάς Να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα Όσο αυτό σας το επιτρέπει η κίνηση της παρασκευής Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Απανταχουγής